Εις το όνομα του πατρό και του Υπητο ή Πνεύμα Τους. Βασιλέφ ο Ράνιε παράκλητη το πνεύμα τη αληθίας του πανταχού παρόν και το πάντα πηδών ας εισαυρώσουν και ζωή χορηγός έλυθε και σκήνωσουν εν ημίν και καθάρισουν μα από άσοι και σώσουν αγαθόντας ψυχά συμμών. Καλησπέρα. Εντάξει. Ωραία. Ε, θα συνεχίσουμε και σήμερα και αυτή τη βδομάδα δηλαδή ε, σχετικά με την μετάνια Παίρνοντα από τα κείμενα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ε, αναφέρει στους λόγους του περί ο Άγιος Χρυσόστομος ότι ο Θεός έδωσε πολλούς δρόμους ε, για να μάθει ο άνθρωπος στη Μετάνοια και να οδηγηθεί στη Μετάνοια για να εκφράσει τη Μετάνοια Του, δεν είναι μόνο ένας ο δρόμος. Είχαμε αναφέρει την προηγούμενη φορά τα σχετικά με την προσευχή. Αναφέρει σήμερα σε ένα άλλο λόγο του την ελεημοσύνη ως δρόμο μετανίας ως οδόν μετανίας ε, Και αναφέρει την παραβολή των δέκα παρθένων και στη συνέχεια μας αναφέρει πάλι ε, το παράδειγμα του Αποστόλου Πέτρου που η θλίψη της καρδίας του, τα δάκρυα του, εξαιτία της άρνησής του, ε, του έγιναν δυνατότητα μετανίας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 μη γνωρίζοντας γιατί τιμήθηκε και από που έχει την τιμή και σωστά έλεγε ο προφήτης ο άνθρωπος που ήταν τυπημένο δεν το κατάλαβε αλλά αναμίχθηκε νοητά κτίνη και ομοιώθηκε με αυτά ενώ, εσύ, ενώ είσαι άνθρωπος λογικός δεν αγαπάς τον λόγο πες μου ποια συγγνώμη θα έχεις εδώ τονίζει ο Άγιος Χριστός τη σημασία του λόγου και ασφαλώς του λόγου του Κυρίου μας, του Λόγου του Πνευματικού αλλά και του Λόγου στην σχέση μας και στην επικοινωνία μας. Ε, κάθε τι το οποίο κάνουμε και δεν έχει Λόγο, δεν έχει και νόημα. Δυστυχώς, και αυτό είναι κατάσταση πτώσης, η ζωή μας είναι γεμάτη από πράξεις που δεν έχουν Λόγο. Δεν έχουν περιεχόμενο. Και αυτό φέρνει κόπο στην ψυχή του ανθρώπου και δεν φέρνει ανάπαυση. Η ζωή μας, οι σχέσεις μας είναι απογυμνωμένε από τη δυνατότητα του λόγου. Δηλαδή δεν ξέρουμε γιατί κάνουμε κάτι και ποιος είναι ο λόγος στον οποίο στηρίζεται η ζωή μας και η πράξη μας. Είμαστε χωρίς κατέμφυση, χωρίς πηξίδα οι πράξεις μας έχουν ανάγκη και η καρδιά μας έχει ανάγκη να κατευθύνεται από τον λόγο, από την λογική. Συνέστημα, το οποίο δεν έχει λόγο είναι μια κατάσταση που δημιουργεί κούραση στον άνθρωπο αλλά και αδιέξοδο στη ζωή και στις σχέσεις. Αυτό που γεννά τη δυνατότητα σχέσης και αγάπης είναι ο λόγος. Χωρίς λόγο δεν μπορούμε ούτε με τον Θεό να αναπτύξουμε σχέση ούτε μεταξύ μας να έχουμε αληθινή σχέση. Δεν είναι αρκετά τα αγαθά συναισθήματα γιατί τα αγαθά συναισθήματα αν είναι από μια καρδιά ευαίσθητη που δεν μπορεί όμως να έχει πορεία στο τέλος γίνονται τα λεπορία και για τον ίδιο τον άνθρωπο αλλά και για αυτούς με τους οποίους σχετίζεται. Για να μπορεί να εξελιχθεί, να αναπτυχθεί ο άνθρωπος και οι σχέσεις απαιτείται λόγος. Ο λόγος είναι αυτός που γεννά ζωή. Αυτό λοιπόν το τονίζει ο Άγης Ξώστομος και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας. Η φτώχεια που έχουμε στη ζωή μας είναι αποτέλεσμα το ότι δεν αναζητούμε λόγο σε αυτά που κάνουμε σε αυτά που σκεφτόμαστε, σε αυτά που αισθανόμαστε και σε αυτά που σχεδιάζουμε, για να κριθεί η αλήθεια μιας πράξης από το περιεχόμενο του λόγου, και έτσι να διακριθεί αν κάτι είναι σωστό ή όχι. Να δούμε λοιπόν ο Άγιος Χριστός τι λέει σχετικά με την παραβολή αυτή των 10 παρθένων και πώς το συνδέει με τη μετάνοια. Αναφέρεται ότι οι πέντε είχαν λάδι και άλλες δεν είχαν λάδι οι άλλες πέντε. Η φωτιά λέει είναι η παρθενία που η παρθενία δεν τροφοδοτείται. Η φωτιά δηλαδή από το λάδι από την ελεημοσύνη δεν φωτίζει. Και αναφέρει ότι η καλή πράξη, η άσκηση, η σοφροσύνη αν δεν συνδέονται με την ελιμοσύνη, δεν καρποφορεί και δεν οδηγεί στον Θεόν. Και λέει ποιοι είναι οι έμποροι του λαδιού που δίνουν δηλαδή λάδι για να ανάπτει το φως της αρετής και το φως της παρθενίας λέει οι φτωχοί αυτοί που κάθονται μπροστά στην εκκλησία περίμενονται σε και λέει, και πόσο να αγοράσω θέτει το ερώτημα ο Άγιος Χρυσόστομος όσο θέλεις δεν ορίζω τιμή για να μην προβάλλεις σαν δικαιολογία τη φτώχεια Όσο μπορείς τόσο αγόρασε έχεις οβολό αγόρασε τον ουρανό όχι επειδή είναι φτηνός ο ουρανός αλλά επειδή είναι φιλάνθρωπος ο Κύριος δεν έχεις σοβολό δώσε ένα ποτήρι ναι, κρύο νερό όποιος θα δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό σε ένα από αυτούς τους ασήμαντους στο όνομα μου δεν θα χάσει το μισθόν του λύτρωση λέει τη ψυχής είναι η λαιμονσύνη δώσε ψωμί όσο μπορείς δεν έχεις ψωμί δώσε ένα νοβολόν δεν έχεις οβολόν δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό δεν έχεις και αυτό πένθισε μαζί με το θυλιβόμενο και έχεις μισθό γιατί ο μισθός δεν εξαρτάται από την ανάγκη αλλά από την διάθεση τώρα πως συνδέεται αυτό με τη μετάνοια μόνο ο άνθρωπος που αισθάνεται την πτώση του και ότι έχει ανάγκη την ελεημοσύνη του Θεού μόνο αυτός μπορεί να είναι αληθινά φιλάνθρωπος γιατί από προσωπικά ο ίδιος έμαθε και κατάλαβε πόσο ανάγκη έχει τη συμπάθεια. Δεν μπορείς λοιπόν να λες ότι και να νιώθεις ότι έχεις ανάγκη τη συμπάθεια και να μην συμπαθείς τον άλλον. Δεν μπορείς να λες ότι πραγματικά έχεις ανάγκη την βοήθεια, την συγχώρηση, την ευσπλαχνία και να μην φέρεις εσύ με καταανάλογον τρόπο προς τον άλλον. Και μέτρο κατά πόσο αληθινά μετανοούμε είναι κατά πόσο αποκτούμε κι εμείς σπλάχνα εκτιρμών για τον άλλον άνθρωπο. Θέλουμε λοιπόν να δούμε αν η μετάνοια μας είναι η αληθινή, να δούμε ποια, ποιο είναι το ήθος της καρδιάς μας, πώς διάκειται προς τους άλλους ανθρώπους, προς τον πονεμένο άνθρωπο. Τον αμαρτωλό, τον ταλαιπωρημένο, τον δυστυχισμένο, ποιον, στον κάθε έναν και αναλύει λίγο να δούμε μερικά από την, την παραβόλη αυτή για να πούμε και σε ένα άλλο κομμάτι από, από, το, από τον Ευεργετινό. Ε, λοιπόν, ήρθαν τότε λέει, και οι πέντε μωρές και χτύπησαν τη θύρα του νυφώνα φωνάζοντας δυνατά «Άνοιξε μας» και απάντησε από μέσα η φωνή του νυφίου «Φύγετε από εδώ, δεν σας γνωρίζω». Μετά δηλαδή, από τόσου κόπους, τι άκουσαν, δεν σας γνωρίζω. Αυτό είναι που σας έλεγα, ότι άσκοπα και στα χαμένα καλλιέργησαν το μεγάλο κτήμα της Παρθενίας. Σκέψου ότι μετά από τόσους κόπους εκδιώχθηκαν ακριβώς τότε όταν χαλιναγώγησαν την ακράτιαν, όταν συναγωνίστηκαν τις ουράνιες δυνάμεις, όταν περιφρόνησαν τα κοσμικά πράγματα, όταν υπέφεραν το μεγάλο καύσωνα, όταν υπερπήδησαν τα σκάματα, όταν πέταξαν από το γη στον όταν δεν διέλυσαν τις σφραγίδα του σώματος όταν ολοκληρώθηκε η άμυλα τους προς τους αγγέλους όταν καταπάτησαν τις σωματικές ανάγκες όταν λισμώνησαν την φύση τους όταν κατόρθωσαν τα σώματα με το σώμα τους όταν έκαναν δικό τους το μεγάλο και καταμάτυχη το κτήμα της παρθενίας τότε λοιπόν άκουσαν φύγετε από κοντά μου δεν σας γνωρίζω μη νομίσεις δηλαδή σε παρακαλώ ότι είναι μικρό το μέγεθο τη Παρθενεία. Τέτοιο πράγμα είναι η Παρθενία το οποίο κανένα από του αρχαίου δεν μπόρεσε να τηρήσει. Και αναφέρει πάλι η διαθήκη των Νόε, των Ισάκ, των Αβράν, τον Ιωσήφ, των Σόφραν κλπ. που δεν μπόρεσαν να τηρήσουν αυτή την άσκηση τη Παρθενίας. Είναι μεγάλο λοιπόν το κατόρθωμα. Εντούτοι όμω, δεν του επέτρεψε να εισέλθουν στη βασίλεια των ουρανών. Γιατί δεν, αυτό που είπαμε και πριν, ότι χρειάζεται λόγο και στην άσκηση. Αγωνίστηκα στην Παρθενία, αλλά δεν είχαν λόγο. Για ποιον λόγο, Στο όνομα στον Στο όνομα Ποιά Αγάπη, Επομένω, δεν αρκετό κανεί να ασκείται και να αγωνίζεται, αλλά χρειάζεται να είναι και φύ, να είναι έξυπνο, να είναι επιστήμον, να έχει τέχνη, να έχει μάθει την τέχνη του πνευματικού αγώνα που έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, αυτό που ανοίγει διάπλατα τι πύλε των ουρανών και τη βασιλεία του Θεού και τη χάρτο του Θεού είναι η Ελληνοσύνη. Είναι η, η, η, το να είναι κανείς να έχει ευσπλαχνική καρδιά ή σκληροκαρδία είναι αυτό που μας εμποδίζει όσο αγωνιστική κι αν είμαστε κατά άλλα. κατά πόσον αυτή η συντριβή η εσωτερική γεννά αυτήν την συμπάθεια προς τους άλλους <και> πρόσεχε πόσο μεγάλο πράγμα είναι η παρθενία όταν έχει την αδελφή της την ελεημοσύνη δεν την υπερνικά κανέναν κακό αλλά στέκεται πάνω απ' όλα. Εδώ δείχνει και κάτι άλλο ο Ισχυρισμό: Ότι η Παρθενία δεν είναι μια κατάσταση που σου νεκρώνει την καρδιά, σου νεκρώνει το συνέστημα, σου νεκρώνει την ερωτική διάθεση για να καθυποτάξει αυτή την ανάγκη και να γίνει ένα σκληρόκαρδο άνθρωπο. Στην Ορθόδοξη, να η, η Παρθενία είναι ερωτική πληρότητα είναι μεταμόρφωση, μετουσίωση αυτή τη ερωτική ανάγκη της φύσεως σε μια πνευματική διάθεση προσφοράς αγάπης, αποδοχής του συνανθρώπου μας. Η άνος δεν λειτουργεί έτσι και δεν περνάμεσα από την αγάπη του Θεού και δεν φιλτράρεται από την αγάπη του Θεού και δεν μετουσιώνεται σε ερωτική πληρότητα, σε αγάπη για τον ανθρώπινο πρόσωπο είναι μια αρνητική κατάσταση. Που οδηγεί στον δαιμονισμό τη αυτοδικαίωση, στον φαρισαϊκισμό τη αυτοδικαίωση και στη σκληροκαρδία. Όταν δηλαδή ο άνθρωπο δεν μπορέσει αυτό πάθος πάθο να το μετουσιώσει, αλλά το, καθι, το αποθήσει μέσα του, τότε προσπαθώντα να τον νεκρώσει, γίνεται σκληρόκαρδο ο άνθρωπο. Γίνεται σκληρό στι διαθέσει του. Στην άσκηση δεν νεκρονούμε τα πάθη, τα μεταμορφώνουμε τα πάθη. Δεν καταργούμε τη φύση μα. Καταξιώνεται η φύση μα μέσα από χάρη του Θεού. Έτσι, λοιπόν, η άνοιασκηση στην, ε, στην ζωή μας δεν είναι η μεταμόρφωση των παθών αλλά είναι μια προσπάθεια να νεκρώσουμε τα πάντα και ο άνθρωπος χάνει την δύναμη ζωής αλλά γίνεται και σκληρόκαρδο. και δεν μπορεί να είναι φιλάνθρωπος, δεν μπορεί να είναι ελεήμον. Λοιπόν, πρόσεχε πόσο μεγάλο πράγμα είναι η παρθενία όταν έχει αδελφίδη στην ελεημοσύνη. Δεν την υπερνικά κανένα κακό, αλλά στέκεται πάνω απ' όλα. Γι' αυτό εκείνες δεν μπήκαν, επειδή μαζί με την Παρθενή δεν είχαν και την ελεημοσύνη. Ο λόγος αυτό είναι άξιος πολλής ντροπή. Ενώ, λέει, κατανίκησες την ειδονή, δεν περιφρόνησες τα χρήματα. Γιατί, για ποιον λόγο. Γιατί, εάν η άσκηση της Παρθενίας είναι η νέκρωση του πάθους τότε ο άνθρωπος δεν βρίσκει καταξίωση μέσα του και δεν βρίσκει αναγνώριση γι' αυτό προσπαθεί αυτό που του λείπει να το εξαργυρώσει στα κτήματα στα πράγματα, στα χρήματα δηλαδή όταν καταργεί το πρόσωπο γιατί πρέπει να ζει σε κατάσταση παρθενίας αρνείται το πρόσωπο και λατρεύει τα κτήματα. Ενώ ουσιαστικά αληθινή παρθενία είναι αληθινή αγάπη και λατρεία του ανθρωπίνου προσώπου μέσα από την αγάπη του Χριστού. Δεν είναι μία άσκηση που εγώ α, είμαι παλικάρι και κέρδισα και καθυπόταξε τα πάθη μου. Γι' αυτό αν δεν περνά από την σχέση του προσώπου του Χριστού όπου τα πάντα οι προσωποποιούνται Προσπαθεί να, να διοχετεύσει αυτή την ανάγκη του άνθρωπου στην, στην ανάγκη του για κτήματα, για αποκτήματα. Γι' αυτό δεν είναι παράξενο που ο σύγχρονο χριστιανό που θέλει να τηρεί την άσκηση τη Παρθενεία ή να είναι κρατή, ή να μην να πολεμά τα σαρκικά πάθη, δεν είναι τυχαίο που καταφεύγει στη φιλαργυρία, στη τσιγκουνιά και στη μνήση κατ' επέκταση, γιατί η φιλαργυρία έχει σαν ξαδελφάκι της τη μνησικακία. Γιατί η φιλαργυρία σημαίνει συμφέρον, σημαίνει δικαίωμά μου, σημαίνει να μην χάσω, να μην κερδίσω. Αυτό γίνεται τη μνησικακία. Νιώθω ότι ο άλλος με αδίκησε και πρέπει να μην δεστε γι' αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τσιγκούνης στα συναισθήματα, είναι τσιγκούνη και στα χρήματα και τα ένας άνθρωπο είναι τσιγκούνης στα χρήματα, είναι τσιγκούνης και στα αισθήματα. Δεν έχει δοτικότητα, δεν έχει άνοιγμα αυτή η ψυχή. Λοιπόν, εάν η άσκηση και ο πόλεμος των αρχικών παθών δεν συνδύονται με χαρά, Δηλαδή, δεν συνδέονται με τη χάρη του Θεού και δεν δίνουν πληρότητα και ανάπαυση στην καρδιά του ανθρώπου, προσπαθεί ο άνθρωπο τότε να κάνει αυτό για να νιώσει σημαντικό, να νιώσει ενάρκτο, να νιώσει ότι τώρα είναι έτοιμο για τα βραβεία του Παραδείσου. Και επειδή το βραβείο του Παραδείσου δεν δίνεται έτσι μαγικά, αλλά είναι μαρτυρία τη ψυχή και βίωμα τη καρδιά, τότε ο άνθρωπο νιώθει αυτήν την στέρηση και προσπαθεί κάπου να δικαιωθεί. ή θα του κατακριτικότητα. Που σημαίνει προσπαθώ με αυτόν τον τρόπο να δοξαστώ εναντί τον άλλο κατακρύπτω τον άλλο για να είμαι ανώτερο του, άρα να καταξιωθώ στην φιλοδοξία είτε στην φιλαργυρία. Και προσπαθεί ο άνθρωπο λοιπόν να είναι ένα σκληρό διαπραγματευτή στι σχέσει του. Λοιπόν, ο λόγο αυτό είναι άξιο πολύ ντροπή. Ενώ κατανίκησες την Ιδονή δεν περιφρόνησες τα χρήματα. Ενώ είσαι παρθένα και απαρνήθηκε τη ζωή και σταυρώθηκε για αυτήν αγαπάς τα χρήματα. Μακάρι, λέει, να επιθυμούσες άνδρα και δεν θα ήταν τόσο μεγάλο το έγκλημα γιατί θα επιθυμούσες την ομοούσιαν ύλη. Τώρα όμως η κατηγορία είναι μεγαλύτερη γιατί επιθυμησε ύλη. Αλλά ακόμη και οι παντρεμένες γυναίκες κακός δείχνουν απ' ανθρωπιά. Να, μίλησε για την παρεθενία. Και όταν λέμε γυναίκες και γυάνδρες, μην, ε, μην το περιορίσουμε. Λοιπόν, κακώς δείχνουν απανθρωπιά προβάλλοντας σαν δικαιολογία τα παιδιά. Κι αν πεις αυτές δώσμουν ελεημοσύνη, έχω παιδιά, λέει και δεν μπορώ. Ο Θεός σου έδωσε παιδιά. Έλαβες καρπών της κοιλιά για να γίνεις φιλάνθρωπη και όχι για να γίνεις απάνθρωπη. Μη χρησιμοποιείς την υπόθεση της φιλανθρωπία. Η φιλάνθρωπη του τα παιδιά. Σου τα έδωσε ο Θεό, σου τα χάρισε. Σαν αφορμή απανθρωπιάς η φιλανθρωπία είναι με διάφορους τρόπους. Δεν έχεις χρήματα, δώσε διάθεση. Δώσε ευσπλαχνία. Δώσε καλοσύνη. Λοιπόν, θέλεις να αφήσει στα παιδιά σου καλή κληρονομιά. Λοιπόν, άφησέ τα ελεημοσύνη. Αυτό το ήθος. Αυτό το βήμα τη της καρδιάς. Για να σε πενέσουν όλοι και να αφήσει τη μνήμη σου πολυθρύλιτην. Εσύ όμω χωρίς να έχεις παιδιά αλλά έχεις σταυρωθείς για τη ζωή γιατί συγκεντρώνεις χρήματα Λοιπόν, έχεις πρώτη και μεγάλη μετάνοια την ελλημοσύνη που μπορεί να σε σώσει από πλήθος αμαρτιών αλλά έχεις κι άλλη νοδομετάνοιας πολύ εύκολη πάλι με την οποία μπορείς να απαλλαγήσεις από τα αμαρτήματά σου Θα δούμε παρακάτω τι λέει. Να δούμε μερικά στοιχεία Ποια είναι τελικά η φιλάνθρωπη ψυχή Ποια είναι η ψυχή που έχει η ελεημοσύνη Να δούμε μερικά στοιχεία από τον Ευεργετινό Λέει ένας γέρονας κοιτής είπε όταν ο άνθρωπος φυλαχθεί να μην αδικήσει των πλησίον, το ότι είναι βε, να είναι βέβαιος ότι θα εισακουστεί η προσευχή του από τον Θεό Αν όμως κανείς αδικήσει τον πλησίων του τότε και η προσευχή Του καθίσταται βεδελικτή και δεν την δέχεται ο Θεός διότι ο αναστεναγμός του αδικηθέντος δεν αφήνει την προσευχή του αδικήσαντος να ανέβει ενώπιον του Θεού. Όταν λέμε αδικό κάποιον δεν σημαίνει κατά ανάγκη του κλέβω χρήματα ακόμη και μια αρνητική κρίση που θα έχω για κάποιον Ακόμη και το να μην δώσω καλών λόγων, καλήν διάθεση έναντι του αδελφού μου, τον αδικώ. Όταν τον κατακρίνω, όταν τον σικοφαντώ, όταν τον κουτσομπολεύω, όταν η καρδιά μου είναι αδιάφορη. Αυτό είναι αδικία προς τον αδελφόν. Γιατί, γιατί είμαστε του ίδιου σώματος μέλη. Δεν αδικώ το ένα μου χέρι όταν δεν βοηθάει το άλλο χέρι σε αυτήν την κατάσταση. Δεν αδικώ το ένα μου μέλος όταν πάσχει και εγώ αδιαφορώ. Λοιπόν, αδικία είναι για τον άνθρωπο όχι μόνο κάτι που ο κόσμος αντιλαμβάνεται ως αδικία, μία κλοπή ή μία προσβολή, αλλά και τα πνευματικά ολισθήματα που είναι οι διαθέσεις της καρδιάς έναντι του αδελφού είναι αδικία. Για αυτό τον λόγον λέει δεν εισακούεται η προσευχή και δεν έχει μαρτυρία η καρδιά μας, δεν έχει βεβαιότητα η καρδιά μας ότι εισακουστήκαμε τον Θεό και δεν έχει ανάπαυση. Το ότι πολλές φορές η καρδιά μας είναι κρύα είναι γιατί η υπόλοιπη μας ζωή έρχεται σε αντίθεση με την προσευχή και την αναφορά μας προς τον Καθημερινά δεν προσέχουμε. Είπαμε κάτι στην αρχή, να έχουμε λόγον. Όταν τοποθετούμε έναντι ενό ανθρώπου με τον Α ή Β τρόπο, αυτόν καθορίζεται από ένα λόγο. Ποιον ο λόγο, τη αδιαφορία, του σεβασμού, τι, τι είναι ο άλλο για μένα, Είναι μία οικονομική μονάδα, είναι ένα πελάτη, είναι ένα άνθρωπο από τον οποίο μπορεί να κερδίσω κάποια πράγματα, είναι ένα άνθρωπο που μπορεί να μου ικανοποιήσει κάποιε ανάγκε και έχω κάποια συμφέροντα. Ή ο άλλος είναι η εικόνα Θεού που έχει ανεκτήμη την αξία σημαίνει ο αλλος ειναι αυτό που είπαμε έχει λόγο Ανάλογα πως βλέπω λοιπόν τον άλλο τον βλέπω ως αντίπαλον ή ως φίλον τον βλέπω ως εχθρό μου ή ως δυνατότητα προσέγγισης Αυτό είναι που είπαμε ο λόγος Λοιπόν, πως βλέπω τον άλλο είναι συγκινήσμο και του δίνω ιδιαίτερη τιμή και αξία και ε, πόνο ή ο άλλος είναι άσχετος, απόμενο, άρα μου είναι σχετικά διάφορος. Τι είναι αυτό που καθορίζει τα πράγματα τότε. Ο φυσικός λόγος, η φυσική ανάγκη, η βιολογική ανάγκη. Από αυτό, ναι, κανεί δεν μπορεί να το απορρίψει ούτε να το περιφρονίσει. Αλλά μόνο αυτό καθορίζει μας. Ο πνευματικός λόγος που μας ιδέει όλου σε ένα σώμα τον τιμούμε, τον εκτιμούμε, τον υπολογίζουμε. Δεν τον τιμούμε, δεν τον υπολογίζουμε πρακτικά, δικούμε τον άλλο. Και ανάλογα είναι και αυτό που μα εμπνέει. Αν δηλαδή εμεί δεν αποφασίσαμε να εμπνευστούμε από κάτι παραπάνω από το φυσικό νόμο, δεν μπορεί και η προσευχή να έχει καρποφορία. Δεν μπορεί και ο Θεό να αγγίξει την καρδιά μα. Παρόλο που πεισματικά επιμένει ο Θεό. Ψάχνει τρόπο να μα συγκινήσει, και εδώ δεν συγκινούμεθα. Γιατί εμεί δεν συγκινούμεθα από αυτά, συγκινούμεθα από άλλα πράγματα. Αλλού είμαστε στραμμένοι, αλλού είναι τα ενδιαφέροντά μα, αλλού είναι οι μα, αλλού είναι η χαρά μα. Λίγο παρακάτω. Ο ίδιος πάλι γέρον είπε «Εάν πληροφορηθείς δια κάποιον ότι σε ύβρισε και σε επισκεφθεί πρόσεξε να μην του δείξεις ότι το έμαθες. Απέναντί να εκδηλώσει χαράν απέναντί του. Το πρόσωπό σου να είναι γελαστό και η διάθεσή σου ευχάριστος. Τότε μόνο η προσευχή σου θα έχει παρησία ενώπιον του Θεού. Δεν έχει παρησία η προσευχή μα, γιατί βρήκαμε ένα μάγο, ασκητή, που πιστέψουν ότι είναι άγιο και μαγικό το τρόπο θα κάνει η προσευχή μα να εισακουστεί στον Θεό. Ναι, είναι μια ταπεινή προσέγγιση αυτή να ζητώ τι προσευχέ και τι μεσητείε κάποιου. Δεν είναι αρκετό όμω. Αυτό να, δεν είναι και ένα λόγο αυτό πάλι. Πώ καθορίζουμε τη στάση μα. Βεβαίως, αν κάποιο δεν έχει πίστη στον Θεό ή δεν έχει διάθεση πίστης ή διάθεση να αφοράς γιατί η πίστη δεν εχει διαθεση πιστης η διαθεση αναφορα αφορας γιατι η πιστη δεν ερχεται με το ζόρι είναι προσφορά του θύνη δώρου του Θεού. Από μας πίστη είναι να θέλουμε να πιστέψουμε. Να έχουμε διάθεση πίστης και αναφοράς προς τον Θεό. Αν δεν έχει ο άνθρωπος τέτοιου είδους τοποθέτηση ασφαλώς το να μην δώσει σημασία σε κάτι αρνητικό που του έγινε δεν θα, κάνει, δεν θα τον εφελίσει και πολύ. Θα γίνει πιο άρρωστος και ψυχολογικά θα αρρωστήσει αυτή η ψυχή, θα νιώσει πολλά αποθυμένα. Θα κρατάει μέσα, θα καταπίνει και θα αρρωστήσει. Δεν λέμε για αυτή την προσέγγιση. Α. Μιλούμε Α. Α. Α. αυτή η τοποθέτηση να έχει λόγο να βρει κάποιον τέτοιο λόγο πνευματικό που να μα ελευθερώνει, όχι να μα καταπιέζει. Η καταπίεση δεν έχει, στον... δεν έχει θέση στην πνευματική ζωή. Και η καταπίεση δεν προέρχεται γιατί πιέζουμε τον εαυτό μα να κάνουμε κάτι που δεν θέλουμε. Η καταπίεση ότι κάνουμε κάτι που δεν έχουμε λόγο γι' αυτό. Δεν βρήκαμε λόγο πνευματικό που να μα ελευθερώνει αυτό που κάνουμε και να βρίσκουμε ζωή σε αυτό που κάνουμε. Αλλιώ η άσκηση θεωρητικά είναι μια καταπίεση. Αλλά στην ουσία δεν είναι καταπίεση, εάν βρήκαμε λόγο σε αυτό που κάνουμε. Όπω για παράδειγμα, αν δεν κουστάρει τη γυναίκα σου ή βαρέθηκε και κάνει κάτι για χάρη, καταπίεζεσαι. Αν όμω είσαι ερωτευμένο, το κάνει, αλλά δεν καταπίεζεσαι. Χαίρεσαι. Παρόλο που είναι επώδυνο που έγινε σε αντίθεση με το θέλος σου. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν εάν δεν υπάρχει ένας λόγος που να μας εμπνέει και να μας, απο... και να μας δημιουργεί την ελευθερία, απόφαση να λειτουργήσουμε έτσι, αυτό θα μας κάνει ζημιά ψυχολογική. Εδώ όμω, μιλάει σε μια άλλη διάσταση ο γέροντας και λέει δέστε λεπτότητα ψυχής, δέστε ευαισθησία ψυχής. Για να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση τον άλλον για να το στενοχωρέσουμε. Παρόλο που μάθεμα μας ήβρισε δεν το χαμογελάσουμε υποκριτικά και θα κρατούμε μέσα μας λογισμούς και αποθυμένα, αλλά θα τον καλοδεχθούμε και δεν θα δείξουμε ότι το μάθαμε αλλά θα εκδηλώσουμε χαρά απέναντί του. Αυτό λέγεται ελεημοσύνη. Λέγεται ευσπλαχνία. Λέγεται καλοσύνη. Αυτό είναι άσκηση. Αυτή η συμπεριφορά αξίζει τρει σαρακοστές Και μόνο τότε η άσκηση δικαιώνεται. Όταν γιατί το αλλάζει το κάνεις, κουράζεσαι, λες πράβο παλικάρι είμαι, ήρωας, <laughs> δεν είμαι σαν τους άλλους που τρώνε τα πάντα. Λοιπόν, <laughs> όταν όμως θα έρθει σε κόντρα με το εγώ εκεί και λέμε, αχ τι με έκανε, τον ξέρω με ζυκοφάντησε. Ε και, και τι έπαθες. Έχασες κάτι που κάποιος φέρθηκε αρνητικά εναντί σου ή είπε άσχημη κουβέντα, σε ή βρυσαι. κάτι, χάσαμε κάτι. Δεν χάσαμε σε τα Γιατί επαναστατούμε. Γιατί είμαστε κομπλεξικοί. Γιατί έχουμε μειονεξία. Όχι, γιατί έχουμε μειονεξία ψυχολογική. Κυρίω πνευματική μειονεξία, υπαρξιακή μειονεξία έχουμε. Δεν νιώθουμε χαρά και πρέπει κάπου να αποδώσουμε αυτό το ότι δεν έχουμε χαρά. Φταίει ο γείτονά μου. Φταίει αυτό που με έβρισε. Φταίει ο σύντροφό μου. Στην πραγματικότητα μέσα μα δεν είμαστε καλά. Ο Αβά Ζήνον είπε: Αυτό που θέλει να ακούσει αμέσω. Αυτός που θέλει να ακούσει αμέσως ο Θεός την προσευχή του μόλις θα υψώσει τα σχήρας του η πρέπει πρώτον πρώτον, με όλη την ψυχή να προσευχηθεί για του εχθρούς του τότε μόνο ή αν και αυτός παρακαλέσει δια κάτω τον Θεό θα εισακουστεί Είναι το πρώτο και το τελευταίο που θέτει Δεν θέτει κάτι άλλο, το είπε πρώτα αλλά δεν δε λέει και τίποτε άλλο Όταν προσευχηθούμε λοιπόν από καρδιάς για τους εχθρούς μας τότε εισακούεται και προσευχή μα για κάτι άλλο. Και δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Όταν λοιπόν προσευχόμαστε για τον εχθρό μας ο Θεός λέει τι κάνει αυτός. Προσεύγει τον εχθρό του. Λοιπόν τι θα κάνει ο Θεός. Είναι υποχρεωμένος να μας δείξει φιλανθρωπία και αγάπη. Φανταστείτε εμείς να δούμε αυτό το θεατρικό έργο. Μια τέτοια παράσταση που κάποιο. Να δικείται και να προσέχετε εχθρό του, να συγκινηθούμε κι εμεί. Δεν θα είμαστε θετικά διακείμενοι για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θα μα έρθει το να τον αγκαλιάσουμε. Πούμε, Μπράβο, σε αγαπούμε. Ο Θεό τι θα κάνει, που είναι όλο αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι ο Θεό μπορεί να λειτουργήσει και να ανοιχτήσει <συγή> την ψυχή του ανθρώπου. Αυτό λέγεται ελληνοσύνη. Γιατί το θέμα δεν είναι να κάνουμε ελληνοσύνη πρακτική μόνο είναι να αποκτήσουμε, να αποκτήσει τέτοιου ήθος ελεημοσύνης η καρδιά μας. Και αυτή είναι η άσκηση. Να είμαστε θετικοί προς όλους. <και>, και για τους όμοιους μας και για τους διαφορετικούς μας. Ο κόσμος <και> θα είναι διαφορετικός τότε. Όσο ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος στην μιζέρια του των συμφερόντων του και των ατομικών του δίκαιωμάτων όσο ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος σε ένα ατομικό παράδεισο μεταθανάτιων και πιστεύει σε αυτό το παράδεισο το είναι εγκλωβισμένος σε κατάσταση κολάσεως γιατί αυτό το πνεύμα είναι κόλαση ο παράδεισος είναι το άνοιγμα για όλους τους άλλους με το ρήψοκινδύνεμα των δικό μας συμφερόντων με το ρήψοκινδύνεμα του δικού μας παραδείσου της δικής μας καλής πνευματικής κατάστασης. όταν κάνουμε κάτι και δεν ρυψοκινδυνεύουμε τον παράδεισό μας δεν εκτιμά ο Θεός την ψυχή μας αυτό πραγματικά είναι ανδρείο φρόνημα να κάνουμε οτιδήποτε χωρίς να είμαστε σίγουροι και εξασφαλισμένοι. Όταν έρχεται μία ψυχή και πώς να το πούμε τώρα και ψάχνει να βρει ένα σύντροφο και υπολογίζει τα πάντα με τέτοιο πνεύμα ούτως ώστε να μην χάσει τίποτα και να έχει διασφαλίσει την μόνιμη ευτυχία του, αυτό ο άνθρωπο δεν μπορεί να αγαπήσει ούτε να ερωτευτεί ποτέ ούτε είναι μια ψυχή όμως που είναι αποκλαιβισμένη από αυτή τη μιζέρια του να μην χάσω γιατί η αγάπη μόνο απώλεια είναι και γι' αυτό είναι κέρδο πραγματικό όταν δεν διατηθέμεθα να χάσουμε και είμαστε εγκλωβισμένοι στην ανάγκη μας να κερδίζουμε και να μην χάνουμε δεν μπορεί αυτή η ψυχή να εμπνεύσει ούτε να εμπνευστεί Μια ψυχή όμως που έχει αυτή την ελευθερία που δεν φοβάται να χάσει Εν ελευθερία θα γίνει αποδεχθεί από τον άλλον. Και θα τιμήσει αργά ίσως, αλλά θα τιμήσει ο άνθρωπος που θα δείτε για ψυχή αυτήν την ψυχή. Θα την εκτιμήσει, θα την αγαπήσει. <coughs> να δούμε τι λέει παρακάτω ο Αβάς Αιάς. Λέει, να μην έχεις έχθραν εναντίον ουδενός ανθρώπου επειδή δεν θα είναι δεκτή προσευχή σου από τον Θεόν. Να ειρηνεύεις με όλους δια να τον Θεόν όταν θα προσεύχεσαι. Μιλείς μονείς ότι ο Κύριος λέγει στο Ευαγγέλιο εάν γαρ αφείτε τις ανθρώπιστα παραπτώματα αυτών αφήσει κι ημήν ο πατήρη μόνο ουράνιος. Εάν δε μη αφείτε τις ανθρώπιστα παραπτώματα αυτών ουδέ ο πατήρη μόνο αφήσει τα παραπτώματα ημών. Πάρα πολύ ξεκάθαρος λόγος, πολύ απλός, δεν θέλει πολύ φιλοσοφία. Δεν χρειάζεται να είσαι έξυπνος, δεν χρειάζεται να είσαι μορφωμένος. Ο λόγος του Κύριου μας είναι τόσο απλός, τόσο σοφός και τόσο απλός. Γιατί όλα τα σοφά πράγματα είναι απλά. Οι άνθρωποι μιλούν πολύ κουλειτουργιάρα και είναι γιατί δεν είναι πολύ σοφοί. Όσο ο άνθρωπος αποκτά μια σοφία λειτουργεί αφαιρετικά και στο λόγο του και στα νοήματα. Γίνεται απλούς και έχει ένα λόγο που γεμίζει τα σύμπαντα. Όταν λοιπόν λέει ο Κύριος εάν δεν συγχωρέστε, δεν θα συγχωρεθεί», είναι πολύ ξεκάθαρο. Είναι πράγματι φοβρός αυτός ο λόγος του Κυρίου, διότι λέγει ότι εάν δεν ειδείς ότι η καρδιά σου είναι καθαρά, να μην ζητήσει τίποτε από τον Θεό. Εάν παρά ταύτα με βεβαρημένη την καρδιά σου μνησί κακου λογισμού, ζητήσεις κάτι από τον Θεό τι λέει, δεστε, είναι ω να τον ευρίζεις. Όταν ζητάς κάτι από το Θεό με μνησή κακή καρδιά που σημαίνει έχω κακή για κάποιον ή κάτι μου έκανε. Ε, έχω αρνητική διάθεση για κάποιον ή έχω αδιαφορία για κάποιον. Ή ο άλλος είτε είναι ο σύπαρό μου, είναι αδιάφορος, είτε τον ξαναδώ στη ζωή μου, είτε τον ξαναδώ. Δεν με συγκινεί ο άλλο. Μου είναι τελείως αδιάφορο. Όταν λοιπόν, με τέτοια διάθεση... Ζητήσεις κάτι από τον Θεό είναι σαν να τον υβρίζει, λέει τον Θεό. Διότι, εάν και αμαρτωλός και λυπούμενο εναντίον του ομοιού σου ανθρώπου, διότι, αν και αμαρτωλός και λυπούμενο εναντίον του αδελφού σου, εναντίον του α... ομίου σου ανθρώπου, λέγεις προς αυτόν, λέγεις προς αυτόν που γνωρίζει τα βάθη των καρδιών, άφεσ, με τα παραπτώματά μου, δεν μπορεί να λε συγχώρεσαι με Θεό όταν έχει τέτοια διάθεση. Δεν προσεύχεσαι από τα βάθη τη καρδιάς σου με τη διάνοιά σου, αλλά με τα χείλη σου. Τι σημαίνει προσεύχομαι με τα βάθη της διάνοιας μου. Δεν σημαίνει ότι πιέζω συναισθηματικά τον εαυτό μου και προσπαθώ αυτό που ζητώ να βγάλω μεγάλη συγκίνηση ή να βγάλω δάκρυα από τα βάθη της καρδιάς μου σημαίνει ότι έχω ξεκαθαρίσει... Και έχω τοποθετηθεί με λόγο στην προσευχή μου. Δηλαδή, εάν πρώτα δεν διορθώσω την καρδιά μου και δεν αποκατασταθεί η ειρήνη της καρδιάς μου σε σχέση με τους άλλους, με τον άλλον, με αυτούς που έχω πρόβλημα τότε η προσευχή δεν περνάει μέσα από την καρδιά, δεν έχει βάθος. Είναι μόνο τα χείλη μου. Λέω, λέω, λέω όπω καμιά φορά δεν είμαι σε με κάτι, με κάποιον άνθρωπο και χάσαμε την ειρήνη μας Αχ πώς θα προσευχηθώ τώρα Και ξεκινάμε και λέμε και δεν ακούμε τίποτα Για να γίνει όμως κάτι Και προσευχή να δεν είναι γιατί είμαστε κουρασμένοι Γιατί τσατιστήκαμε, γιατί ο Θεός μας ακούει Πρέπει πρώτα να διορθωθεί η καρδιά μας Να αποκατασταθεί η καρδιά μας Να βρει την ειρήνη της Για να περνάει Από τα χίλια Η ευχή στο νου και στην καρδιά Και να πληρεί Την ύπαρξή μας και να υπάρχει ανταπόκριση από τον Θεόν. Αν λοιπόν δεν περνάει από τα βάθη, όταν δεν περνάει από τα βάθη της διανύεσης μα, σημαίνει έχουμε κάτι που εμποδίζει αυτό που λέμε να περάσει μέσα από την καρδιά μας. Δηλαδή ο λόγος της ευχής να περνάει μέσα από την καρδιά, να γίνεται καρδιακά η προσευχή. Και δεν γίνεται γιατί κάτι εμποδίζει την καρδιά. Είναι ταραγμένη η καρδιά. Δεν μπορεί να φτάσει αυτό ο λόγος στην καρδιά. Μένει μόνο στα χείλη. Γι' αυτό και οι πνευματικέ μα πράξει δεν έχουν μέσα βάθο και ρίζε, γιατί δεν ξέρουμε τι τα κάνουμε. Τα κάνουμε τι για να τα κάνουμε. Δεν περνάει κάτι που κάνουμε μέσα από την καρδιά μα. Και είναι πολύ σημαντικό να περάσει από την καρδιά μα. Και δεν περνάει μέσα από την καρδιά μα γιατί κάποιο είναι πολύ ευαίσθητο, γιατί είναι ευσυγκίνητο, γιατί πιέζεται τον εαυτό να συγκινηθεί με κάποιε φαντασιώσει που δημιουργεί στο μυαλό του. Κάποιο προσέφτει και φτιάχνει φαντασίες φαντασίε. Σκέφτε εικόνα του Χριστούλη, του Σταυρομένου, το λυπάται και λέει και άνθρωπο είναι και κλαί. Παραμύθια είναι αυτά. Σημαίνει τι να περάσει μέσα από τη αβάθη τη καρδιάς του Να βρει λόγος όλα αυτά που ταπεινώνει την καρδιά του και την γεννά αγάπη και συγχωρήσει για τον αδελφόν του Που το γεννά η μετάνοια Αυτό σημαίνει περνά από την καρδιά μου η προσευχή Έχει βρεθεί ένα τέτοιο λόγος που σε το λόγο που λέμε μέσα από την καρδιά μου Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε επαφή με την καρδιά μας Πρέπει να γνωρίζουμε την καρδιά μας Πρέπει να ξέρουμε σε ποια κατάσταση είναι. Να γνωρίζουμε την πτώση μα, να γνωρίζουμε την ασχήνεια μα, για να λέμε ένα ύμαρτο στον Θεό. Αλλά και η προσευχή του δεν είναι πραγματική προσευχή, αλλά μόνο μια τυπική συνήθεια κατά τα ώρα του κανόνα. Εκείνο που θέλει να προσεύχεται στον Θεό από τα βάθη τη διανοία του να είναι αληθή και γνήσει η προσευχή του να εκπορεύεται από καθαράν καρδία. Αυτό που είπαμε. Και να εμπνέεται από το φωτισμό του αγίου πνεύματο. Έχει υποχρέωση πρώτο, για να γίνεται κάτι τέτοιο, να ερευνά το νου του. Τι σκέψεις έχει, ώστε όταν λέγει προς τον Θεό να με, να έχει ελεήσει αυτός προηγουμένος εκείνον που τον έβλαψε. Δέστε τι ωραία που το λέει. Για να φωτιστεί η καρδιά από το Άγιο Πνεύμα, πρέπει πρώτο ο άνθρωπος να, ερευνεί το νου, να ερευνά το νου τι σκέψει έχει. Εμείς κορδεύουμε τον εαυτό μας. Λέμε, μα εγώ δεν έκανα κάτι άσχημο. Δεν σε ορτάει αυτό ο Θεός. Δεν μετρύεται δεν δεν η αλήθεια με το τι κάναμε εξωτερικά, αλλά με το τι είχαμε εδώ μέσα και εδώ μέσα. Τι σκεφτόταν ο νους και η καρδιά μας. Τι είχαμε κατά νους. Να ερευνήσουμε αυτές οι σκέψεις. Αυτές να ελέγξουμε. Εάν γίνει αυτό λοιπόν και γίνει ένα τότε εφόσον... Ούτως ώστε όταν λέμε ελέησόν με προηγουμένω να τακτοποιήσαμε εμείς τη διάθεσή μας προς τον άλλον. Να ήμασταν ελεήμονες και σπλαχνικοί προς τον άλλον. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Υπάρχει ένας πνευματικός νόμος. Τι θα μας συμβεί στη ζωή μας. Ποιο είναι το μέλλον μας. Όπως φερόμαστε εμείς στους άλλους. Αγοράζουμε ό,τι πουλούμε. Όπως φερόμαστε εμείς στους άλλους αν όχι σήμερα μετά από καιρό ίσως το είδες να μα πληρώσουν. Ίσως όχι ο, ο ίδιο άνθρωπος, ο άλλος άνθρωπος. Θα βρεθούμε οπωσδήποτε στην κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Όχι γιατί ο Θεό εκδικείται γιατί είναι ένα μέτρο που μας θεραπεύει. Ένα μέτρο με τον οποίο γνωρίζουμε την κατάστασή μας. Και ένα μέτρο με το οποίο συγκρατούμεθα προκειμένου να προφυλάξουμε τον εαυτό μας στο μέλλον, να προλάβουμε καταστάσεις, να είμαστε ελεήμονες και θετικά διακύμειρο προ άλλους ανθρώπους. Έτσι, λοιπόν, εν τέλει, δεν μας τιμωρεί ο Θεός, αλλά εμείς καθορίζουμε τη συνέχεια της ζωής μας πώς θα είμαστε. Ο Θεός, λοιπόν, τι λέει παρακάτω, όταν λέγει προς τον Θεό συγχωρείς όνμοι, να έχει συγχωρήσει τον ομοιοπαθή συνάνθρωπον Του. Όταν λέγει προς τον Θεό μη των κακών, ον επίησα είτε έκων είτε άκων, ούτε και ο ίδιος να εν θυμείται τα εναντίον του πτέσματα του πλησίων. Εάν θέλεις να μην τα ενθυμάται ο Θεός, ούτε να θυμάσαι του άλλου. Διότι εφόσον όλοι από την βία της αμαρτίας δεν πρέπει ποτέ να σκεπτόμαστε κάτι εναντίον ουδενός ανθρώπου. Είμαστε τόσο χαζί. Απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή, όλοι είμαστε υποκείμενοι στην αμαρτία και στο λάθος. Δεν, δεν είναι κανείς σίγουρος για τον εαυτόν του. Δεν είναι εξασφαλισμένος κανείς. Λοιπόν, ποια θα είναι η αντιμετώπιση στη δική μας πτώση, ανάλογα. Πώς αντιποπίσαμε και εμείς τους άλλους. Εάν λοιπόν δεν έφτασες στο σημείο να κάνεις αυτά Ματέος αδελφέ μου προσεύχεσαι διότι ο Θεός συμφώνως προς την δεσκαλή των γραφών δεν σε ακούει. Απλά δεν σε ακούει. Ο Θεός λοιπόν όλη την αγάπη έχει δώσει εις σε ώστε αυτό που θέλεις να σου κάνει ο Θεός να το κάνεις εσύ πρώτος τον άνθρωπο. σου. Αναλόγως δε του μέτρου της ανεξικακίας που επέτυχε προς τον άνθρωπο σου θα σε ελευθερώσει και σε ο Θεός από τας διαφόρας ανάγκας που σε εχμαλωτίζουν. Δέστε λοιπόν, ανάλογα με το μέτρο της ανεξικακίας μας θα λάβουμε και το πνεύμα του Θεού. Θα λάβουμε την εσωτερική ελευθερία. Αυτό φαντάζουμε δεν ισχύει μόνο στα πνευματικά. Και στην ψυχική ζωή του ανθρώπου ισχύει. Στο βαθμό που ο άνθρωπο είναι ένα πραγματικά και συνειδητοποιεί με επίγνωση, έχει ελευθερία και ψυχή του. Ισορροπεί ο άνθρωπο. Όσο κρατάει ο άνθρωπο την κακία μέσα, αρρωσταίνει και το σαρκείον του. Αρρωσταίνει και ο ψυχικό του κόσμος και το σώμα του. Και λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο στο τέλο, ο Γέροντας εδώ. Ο Θεό είναι ακρίβεια ζωή και όχι μόνο λόγοι γλώση. Δεν είναι μόνο λόγια ο Θεό. Είναι ακρίβεια ζωή. Και κυρίως η χριστιανική ποιότητα Από αυτά κρίνεται Δεν απορρίπτουμε και δεν αγνούμε Των ηθικών βίων και τα σαρκίκα Είναι πάρα πολύ σημαντικά Αλλά δέστε οι πατέρες πως θα τοποθετούν Η νίκη των σαρκικών παθών Ξεκινά από αυτά Από την καρδιά Πόσο η καρδιά έχει καλλιεργηθεί σε αυτά τα πράγματα Πόσο η καρδιά έχει λοιμοσύνη Γιατί τότε παίρνει χάρη από τον Θεό Και είναι εύκολο αγώνας της ψυχή. Αν η ψυχή δεν είναι σε αυτά Δεν παίρνει χάρη από το Θεό Και με το ζωή με τα δύο να ξεπέρασει ένα λογισμό που το βασανίζει Αλλιώς ασήμερα πράγματα Κολλάει ο νους μας και να μας βασανίζουν Είμαστε κολλημένοι Γιατί άλλα πράγματα δεν γίναν προηγουμένω. Θέλει δουλειά η ψυχή του ανθρώπου Με λόγο με συνειδητοποίηση κάποιων πραγμάτων Θέλει δηλαδή κάτι μέχρι εδώ να ρωτήσετε Έχω διαβάσει ένα διαλογικό και ήθελα λίγο την άποψή σα πάνω στο αυτό ακριβώ, στον διευθυντικό. Ε, ήταν ε, μια κυκλοφορία με ένα παιδί, μια κόρη, και ο άνθρωπο με επανάληψη την πρόσβαση. Και αυτή πήγαινε κάθε μέρα και προσεχώρησε στην Παναγία και παρακαλούσε να, την κα... να κάνει τον άνθρωπο κακό, γιατί προσβάστηκε να κάνει, κάνει κακό και έκλειγε έτσι η συγκεκριμένη και τελικά μία φάρκωση έσαι και η παντρικέ και της θέλω ότι έχει προσπάθει το κάνω κακό πολύ μεγάλο αλλά δεν μπορώ να λέει μεγάλη λιμωσία. Θέλω λίγο να μου δώσετε... Το ξαναείπατε αυτά, θυμάμαι καλά, ε. Κάποιος άλλος το είπε. Εγώ το είπα. Εγώ. <χω> το ατσχάιμερ καλά πάει. <χω> Κάτι θυμάμαι τέλο πάντων. Ναι. Το ερώτημα σας ποιο είναι. Τι <στονίτρια> είναι άποψη να πω. Ο Γιώργος το λέει εγώ τι δουλειά έχουμε αυτό. Εσείς πώς το καταλαβαίνετε. Εσύ είναι η πολιτική και σκεπάζει τη Δεν το σκεπάζει, λέτε. Σκεπάζει, Μιχεία δεν σημαίνει μιχεύω και κάνω και λοιμοσύνια μεταχτωπημένος. <στονίτρια> εξηγούμεθα, πάρα εξηγούμεθα. <στονίτρια> λοιπόν... Εφόσον και βρήκαμε, πω, η είναι 100.000 ευρώ. Λοιπόν, να εξηγηθούμε λίγο. Βέβαια είναι τόσο πολύ που τα να με τι θέλει να πει εδώ. Μιλούμε για τον άνθρωπο που δεν έχει επίγνωση και ζει μέσα στο πάθος του. Ένας άνθρωπος που έχει επίγνωση... Αν μένει στην αμετανοησία του, ό,τι και να δίνει, δεν λυτρώνεται. Αλλά φαντάζομαι ένας άνθρωπος που αληθινά δίνει, όχι για να εξαργοράσει τις αμαρτίες, αλλά το δίνει από καλοσύνη, ο Θεός θα τον εμπνεύσει, θα του δώσει δυνατότητα της για να σωθεί και από το πάθος του. Καταλάβατε. Είδε λοιπόν ο Θεός την πρόθεση ότι δεν έκανε κάτι στερόβουλα, έσκαι εμένα όπως, ε, όπως κανείς πονηρός αδούλος, αλλά είχε αγαθότητα, δεν ήταν μόνο αυτό που ακούγεται, ήταν αγαθός δούλος, είχε αγαθήν διάθεσή και ήταν εξαρτώμενος από το πάθος. Ο Θεός όμως τον κάλυψε γιατί η ουσία του δεν ήταν αυτό που φαινόταν ή το πάθος του αλλά είχε καλοσύνη Και βρήκε αυτή τη δυνατότητα ο Θεός για να δώσει και τη, τη, τη, τη, τη, την ευκαιρία της ίασης και της θεραπείας. Εγώ είδα κάποιον, είχα δανείσει σε κάποιον λεφτάκι, τον έλεγε γιατί δεν έχει, δεν τα είχα που δεν Και τον είδα σήμερα σε ένα σούπερ μάρκετ. Και όταν με είδε, πώ έπαθε. Καλό ρε λέω, τι γίνονται. Μη λέμε ονόματα προσωπικά δεδομένα. Και έφταλε και μου δώσα δύο δεκάρια. Τι στάση έλεγε να κρατήσω εγώ, το δέχνω, τα πήρα γιατί θα έκανα και εκείνα <laughs> <laughs> αλλά έχετε άλλο τι στάση η Ευρωπαϊκή να κρατήσει ξέρω και εγώ εσείς πως σας αισθάνεστε Φρίσο. όχι τι. <laughs> τζάμπα βρήση Δεν <laughs> θέλω να πάρω με τα κρήματα <laughs> <laughs> ο πόνος είναι πολύ φορές εργατικός Λέμε μερικέ φορέ που μέσα στο, στο λόγο του ευαγγελικό να προσθέσει κάποιου άλλου, αυτό έχει την έννοια να ευεργετηθεί μέσω του πόνου. Εμείς συνήθω νομίζουμε ότι ο πόνου είναι πάντα πολύ άσχημο και δεν κάνουμε κακό στον Αλλά πολλέ φορέ είναι ένα πολύ καλό θεραπευτικό μέσο. Mm. Γι' αυτό ε, υπάρχουν επίπεδο θεωρητικό και αυτό που λέμε λόγοι κρίσιου. Δεν πρόκειται μερικά κοινέ εδώ που εφαρμόζει ο Θεό του λόγου κρίσεω για να μα τιμωρήσει σαν αντεκδίκηση ή σαν κάποιο αντίκτυπο τη λάθο τάξη μα. Του εφαρμόζει καθαρά και ευεργετικού λόγου. Και αυτό και βλέπουμε σε μερικέ σπάνιε χώρε να λένε οι άλλοι πρόσθεσε λίγε δυσκολίε για να συνέλθει ο Ναι, μόνο ότι αυτό το κακό δεν το αποζητούμε εμεί αλλά μόνο αν θέλει ο Θεός όπως θέλει. Δεν είμαστε εμείς που θα δικάσουμε και θα δώσουμε κάτι κακό. Το δεύτερο σημείο είναι αυτό που λέει ένας γέροντας στον υποτακτικό του. Τέκνο μου, ουδής πειρασμός σήμερα, άρα εγκατάληψης Θεού. Όσο αφορά τώρα το δικό σας, μου μοιάζει πολύ απλό η και όμορφη η σκηνή και δεν θέλω να την κρίνω. Το τόσο αυθόρμητη. Βρε, ξεγέλεσες, κάτι. Δηλαδή τόσο όμορφο, δεν είχε ούτε κακία ούτε κατάκριση φαντάζομαι. Φαντάζομαι ότι. <laughs> Ωραία. Και αυτό επίση είναι πολύ όμορφο που είπατε οπότε δεν μπορώ να το κρίνω. <laughs> Πάτε τώρα να σα ρωτήσω κάτι από το <laughs> <στον> <laughs> Λέω ο κύριο. Όσοι θέλει ο πίσω με ελθύν, στο το εαυτόν να ρωθούν τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον. Όσοι ε, σαπαρνητε κανείς τον εαυτό του, και ποιος είναι αυτό ο σταυρός που πρέπει να σηκώσει για να ακολουθήσει τον Κύριο. Όλα αυτά που διάμεσαμε πριν είναι άρνηση του εαυτού μας και άρνηση του σταυρού. Δεν μπορείς να είναι άρνηση του εαυτού σου όλη αυτή η προσπάθεια. Ανέ. Γοσίδης. Έλα Για αυτό το από μακριά και αγαπημένη Για αυτό είσαι τόσο μακριά <laughs> Πε μου Για το μακριά και αγαπημένη <laughs> <τι είναι>. Α <laughs> <πει αγαμάς> κάποιον, <laughs> Κοίταξε Εάν το μακριά και αγαπημένη Άτομα μακριά και αγαπημένοι, είναι ανάλογα τι εννοεί ο καθένα από αυτήν την κουβέντα. Κάποιο, ξέρει, πολλοί, πολλοί λόγοι μα κρύβουν ε, κακότητα, πικρία, εγωισμό, θυ, ε, ε, διάθεση ότι είμαστε θυγεί από κάποιον. Ανάλογα τι εννοεί ο καθένα. Δεν μπορεί κανεί να πει έτσι απλά τα πράγματα. Μπορεί κάποιο να, να έχει πειραχτεί ο εγωισμό του και να βγάζει δικακέ με αυτήν την κουβέντα. Ε, μακριά και αγαπημένη. Ήθελα να, να συνεχωριστούμε κάτι όλοι μακριά και αγαπημένη. Ανάλογα τι εννοεί ο καθένα από αυτό. Η, η πιο ευγενική του έκφραση είναι ότι εγώ αγαπώ τον άνθρωπο, δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί του, μακριά και αγαπημένη, αλλά στην καρδιά μου θα είναι πάντοτε. Και είμαστε μακριά και αγαπημένοι λόγω αδυναμίας και λόγω δυσκολιών και άχρη καιρού μέχρι ενός διαστήματος να οριμάσουμε και να ξανασυνθούμε και πρακτικά. Από η παραγωγή του Αχαίου. Νομίζω ότι υπάρχει ισότητα του και μια σπίτι. Ο Αχαίου που είπε, μετανόησε. Και ό,τι έχω κάνει, λέει ο Αχαίου, όσο θα τα δικήσει, θα τα δώσω με τα πλασιά, τριπλάσια. Τετραπλάσια. Ναι. <συσχερή> Σε εμά αυτό το πράγμα, όταν εμεί στη ζωή μα έχουμε κάνει πάρα πολλά. Κάτι που δεν ξέρει. Και εντάξει, γυρνάει την χρηστή, μετανόησε ο Αχαίου. Γίνεται αυτή αλλαγή στη ζωή του. Αλλά κατά πόσο μερικά πράγματα που έχει η ζωή του να αναπαύσει πρακτικά κάποιο άνθρωπο σε κάποιο τίμημα, Του χρειάζεται και αυτό, Πού είναι αυτό Πότε χρειάζεται, αν χρειάζεται. Καταρχήν, οι αμαρτίε συγχωρούνται ναι. με τη με την μετάνυγη εξομολόγηση. Δεν υπάρχει α, ε, πρόβλημα απόσβεση αμαρτιών. <ΣΣ2> λοιπόν, αν θέμα παιδαγωγικά χρειάζεται ο άνθρωπο αυτό το μέτρο. Για να γίνει κάτι τέτοιο αυτό κρίνει ο πνευματικός. <συγχύ> ναι, επειδή κάποτε είχε γίνει ένας πατήρξη ξένος, το όπως το λένε, είχε γίνει με περίπτωση ο οποίο είχε κάνει αυτά τα πράγματα στο ζωή του και τελικά πήγε σε αυτού του ανθρώπου που τους αντίληψε και έλεγε μπροστά τους. Και... Έχει να κάνει με το μέτρο μετανία του καθενός, έχει να κάνει με την κλίση και τον λόγο που έχει από τον Θεό καθένα και τι του λέει ο πνευματικός του, δεν ισχύεις όλου τα ίδια, λέγε το ξέχασες? Λοιπόν, για να λεφερθώ τα πάθη και να αποκτήσουμε καθαρή καρδία, που λέγαμε. αυτό είναι εργωτικό μας ή δωρεά του Θεού? Να. Να λεφερθώ από τα πάθη μας και να αποκτήσουμε καθαρή... Συνοργία και των δύο. Συνεργία και των δύο. Να δούμε λίγο πιο πρακτικά. Συνεργία και των δύο. Ένα παιδί γεννιέται από έναν άνθρωπο, δύο χρειάζονται για να έχει ένα παιδί. Όπως και ο καρπο, η καρποφορία της ψυχής χρειάζεται και η θέληση του ανθρώπου λευθύν και η χάρη του Θεού. Στον άνθρωπο είναι η θέληση που εκφράζεται και πρακτικά όσο κατά την δύναμή του και από εκεί πέρα αυτός που θα δώσει την, καθ, την, την κάθαρηση από τα πάθη είναι η του Θεού. ταυτόχρονα γίνονται. Παραβολή των δέκα παρχαίνων οι πέντε που δεν ήταν μωρές γιατί δεν ελέησαν τις άλλες. Γιατί δεν μπορεί κανείς να λάβει την ελευθερία του άλλου. Όσο και να προσπαθήσεις να βάλεις καλοσύνη στην καράδια του ανθρώπου δεν παίρνει με το ζώο, θέλει ο ίδιος. Υποθέτω δεν... ότι είναι συμβολικό. Όχι, μιλούμε για την ελευθερία. Το, το λάδι είναι η ελευθερία. Δεν μπορώ να δώσω την ελίμονα καρδιά στον άλλο. Πρέπει ο οποίο να αποφασίζει. Δεν καταργώ την ελευθερία του. Αν κάποιο είναι σκληρό, καρδιά είναι επιλογή Τόσο και να θέλω να κάνω ελίμονα και να του δώσω το πνεύμα τη ελίμονα που έχω στην καρδιά μου, δεν το αποκτάει. Γιατί τότε θα καταργεί την ελευθερία. Και ο Θεό θα μπορούσε να του δώσει. Αλλά είναι απόφαση του ίδιου του ανθρώπου. Δεν παρεβαίνουμε στην ελευθερία του ανθρώπου ούτε κάνουμε κάποιον στανικός και με το ζόρι ελεήμονα και άρα να έχει λάδι. Γιατί το λάδι μόνο ο ίδιος άνθρωπος μπορεί το αγοράσει για έναν δικό του λάδι. Μες και το αγοράζουμε με την ελεημοσύνη προς τους άλλους. Αν δεν είναι ελεήμων, δεν μπορεί να είναι άλλος δανεικά ελεήμων. Είχα πως οι όταν έρθει η ώρα να κάνουμε την προσεκτική, έχουν κάποιες Καλό είναι να τσακωθούμε και να προχωράσουμε. Ε, σήμερα είπατε ότι όταν δεν είναι καλή η διάθεσή μα στα πια τη είναι ύβρι. Υπάρχει Όταν η καρδιά μα είναι γεμάτη από κακία. Δεν μπορώ να ζητάω τώρα από το Θεό, αν έχει, έχει ταραχή η ψυχή μου, δεν έχει ειρήνη, γιατί είμαι αρνητικό προ κάποιον, έχω κακία. Πώ μπορώ να το λέω σε χώρε σε με θέ μου, τον εγώ δεν συγχωρώ. Μα αυτή είναι η ύβρι. Προσβάλλω τον λόγο του. Αυτή στάση με τα στραβά πόδια, που αν τους τρέχεις προσπαθούν κανονικά. Τι να πω. νομίζω άλλο λίγο ακόμα και τελειώνουμε. Έχεις λοιπόν πρώτη και μεγάλη μετάνεια την ελεημοσύνη. Που μπορεί να σε σώσει από πλήθος αμαρτιών. Αλλά έχει και άλλη νοδό μετανία, πολύ εύκολη πάλι, με την οποία μπορεί να απαλλαγεί από τα αμαρτήματά σου: να προφιεσέψει κάθε ώρα και μη λυποψυχήσει προσευχόμενο, δε. τι τύρα που το λέει, ούτε να ζητά με αδιαφορία τη φιλανθρωπία του Θεού και να είσαι σίγουρο ότι δεν θα αποστραφεί την επιμονή σου, αλλά θα συγχωρέσει τι αμαρτίε σου και θα σου δώσει αυτά που ζητά, εάν είσαι ακουστή προσευχή σου συνέχισε να τον ευχαριστείς την προσευχή σου εάν πάλι δεν ισακούστηκες, συνέχισε με επιμονή την προσευχή σου για να εισακουστείς και μη προσευχήθηκα πάρα πολύ και δεν ισακούστηκα. καθώσον και αυτό πολλές φορές γίνεται για το συμφέρον σου γιατί γνωρίζεις ότι είσαι ράθιμος και ο λιγόψυχος και αν επιτύχεις αυτό που χρειάζεσαι φεύγει και δεν ξεναπροσεύχεσαι έχοντας λοιπόν σαν πρόφαση αυτό που ζητάς μεταθέτει προς τα πίσω τη χορήγηση αυτού για να συνομιλήσει πιο πυκνά με τον Θεό και να ασχολείς την προσευχή. Γιατί αν βρισκόμνος σε μια τέτοια ανάγκη και δύσκολη στιγμή δείχνεις αδιαφορία και δεν επιμένεις την προσευχή τι θα έκαμνες εάν δεν είχες ανάγκη τίποτα από αυτά ώστε και αυτός σου το κάνει αυτό για το συμφέρον σου θέλοντας να σε κάνει να μην παρατάς την προσευχή. Δείχνει λοιπόν επιμονή στην προσευχή σου και μην είναι αδιαφορή. Γιατί πολλά μπορεί να κατορθώσει η προσευχή και μην καταφεύγεις στην προσευχή πιστεύοντα ότι πρόκειται για μικρό πράγμα. Λοιπόν, επόμενη Δευτέρα, πρώτο εδώ. Για εξομολόγηση, όσοι θέλετε θα κρίνετε ραντεβού στην Εκκλησία, στον Γιάννη εκεί, στο γραφείο θα είναι, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη Παρασκευή, 10 με 12. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών κυρί σου, Χριστέω Θεό, και